Μια χαρά. Εσείς τι κάνετε. Αυτό ξέρετε μεγαλύτερα. Το δίνουμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε. Πώς αξιολογείται την διαδικασία και το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, η μία πλευρά είναι αυτή που έχει να κάνει με την αποτύπωση μίας σοβαρότατης αμφισβήτησης, άρνησης δηλαδή της κοινωνίας να δώσει πολιτική ηγεμονία στις πολιτικές δυνάμεις που δείχνει και τη διασπορά και την υψηλή αποχή. Ε, ακόμα και σε αυτό το ε, τραγικό δίλημα που βρίσκεται νομίζω η, κοινωνία, η ελληνική κοινωνία οι εκλογές έγιναν υπό το πρίσμα των διλημάτων και όχι των προγραμμάτων ή και της λογοδοσίας αν θέλετε. Δηλαδή τι μας έλεγαν ότι θα πρέπει να βγάλουμε διοικήσει της ε, αυτοδιοίκησης ε, σε λίγο να βγάλουμε βουλευτές να πάμε να ψηφίσουμε διότι διαφορετικά θα υπέρθει το χάος και βέβαια ο καθένας διαγωνίζεται με τον άλλον για να μας πει ότι αν εκλεγεί ο αντίπαλος θα υπάρξει το χάος ναι. το δεύτερο αλλά πώς θα αξιολογείτε έχει στοιχεία αλήθεια μέσα δηλαδή υπάρχει μια, ένα χαοτικό φάσμα ε, που, που απείλει την κοινωνική και πολιτική μα ζωή να σας πω Έχω τη, τη γνώμη ότι είναι προφανέστατο ότι αυτό προκύπτει όχι από, διαφορε, από διαφορές ιδεολογιών, αλλά από την απουσία ιδεολογίας και προγράμματος. Δηλαδή το πολιτικό μας σύστημα σε όλα τα επίπεδα είναι αυστηρά προσωποπαγιές. Αυτό εξηγεί και την έντονη αντιπαράθεση. Είναι η αντιπαράθεση των νομέων ή των υποψηφίων νομέων της εξουσίας, άρα του δημόσιου αγαθού. Ε, γι' αυτό και διαρκώς επισημενό το γεγονός ότι ε, αυτό το πολιτικό σύστημα δεν παράγει φιλοδοξία, άρα ηγέτες, παράγει διαχειριστές της νομής της εξουσίας δια αυτούς και για τους συγκατανευσυφάγους. Ε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού μας συστήματος, το οποίο βλέπουμε ότι αναπαράγεται και στην αυτοδιοίκηση διότι ε, λένε πολύ πως βρισκόμαστε σε μια σύγχυση, βρίσκεται η κοινωνία σε μια σύγχυση. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να μιλήσει ο πολίτης με τον πολιτικό, διαπιστώνουμε επίσης ότι ο πολιτικός επιπλήττει τον πολίτη ε, σε βαθμό που βεβαίως ο ε, υποτιθέμενος εντολοδόχος εξαναγκάζει τον πολίτη να τον ψηφίσει και τον εξαναγκάζει πολλαπλά πρώτον διότι του επιβάλλει την ε, υποχρεωτικότητα της ψήφου πρωτοφανές και το δεύτερον ότι του υπαγορεύει ότι η ψήφος, τους, η ψήφος του παρά τα όσα λέει το Σύνταγμα είναι ε, μετρήσιμη εάν ψηφίσει τον ένα ή τον άλλον δηλαδή εάν αρνηθεί να ψηφίσει ή να ψηφίσει Λευκό δεν υπολογίζεται και δεν έχει βρεθεί δικαστής δυστυχώ μέχρι σήμερα να κηρύξει άκυρο το εκλογικό αποτέλεσμα όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε καταλήξει βεβαίως να το αποδώσουμε με μια περίτεχνη ε, αναπαραγωγή της κεντρικής πολιτείας στα επιμέρους ε, νομορχιακά, δημαρχιακά ή περιφερειακά ε, συστήματα εξουσίας ε, το έχει φέρει Όλα ο, ο, ο, ο κα, καλλικράτης, <ΣΣ> το ο, ο οποίος όπως ξέρουμε όλοι έχει αυξήσει τις λειτουργίες και το ανεξέλεγκτο. Ένα πράγμα δεν υπάρχει στον καλλικράτη. Οποιαδήποτε λογική ελέγχου δεν θα έπρεπε καλά. Δεν θέλουν <ΣΣΣ> στο <ΣΣ> κεφνικό σύμφωνο. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει αυτός έλεγχο. Μα το θα... Κοιτάξτε, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει το έννομο συμφέρον ο πολίτης όπως έχει σε πολλές χώρες της Ευρώπης να αναφέρεται σε αρμόδιες αρχές για το αν ο πολιτικός ο δήμαρχος ή οποιοςδήποτε ε, πράγει το του ή όχι θα μπορούσε κάλλιστα να εγκαλείται για το εάν υποσχέθηκε πράγματα και δεν τα κάνει θα μπορούσε επίσης να υπάρχει ένα δημοσκοπικό δείγμα που θα επελέγεται, 500 άνθρωποι θα επελέγεται από ε, τον ίδιο κατάλογο από τον οποίο ψηφίζουν χωρίς δηλαδή να ελέγχεται από τους κομματοκράτες και να ελέγχει κατά περίοδους, 6 μήνες, ένα χρόνο του, τις δημοτικές αρχές για να μας πούν τι θέλουν. Στο τέλος τέλος οι τοπικές αρχές δίνουν τη δυνατότητα και επικύρωση κάποιων πραγμάτων ή λαϊκών πρωτοβουλειών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Κάνουν ό,τι τους αρέσει, όπως κάνουν και οι κεντρικές εξουσίες. Ε, αυτό, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, διότι αν υπάρχει σήμερα ένα πρόβλημα νομιμοποίησης, είναι αυτό που έχει να κάνει με την ιδιοποίηση και τη μη αλλαγή πολιτικών. Αυτό που έχει οδηγήσει τη χώρα εδώ. Ξέρετε, η, η μη νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος από τους εκλογείς σήμερα δεν οφείλεται τόσο στην κρίση όσο στη συνέχεια μιας πολιτικής συμπεριφοράς του πολιτεύεστε δηλαδή των πολιτικών της κεντρικής εξουσίας και των δημοτικών αρχών που αφήνουν στην καλή θέληση και στο ανεξέλεγκτο των ιδίων την ε, εκτέλεση ή όχι των καθηκόντων του. Δηλαδή τι σημαίνει. Αναφερθήκατε σε ένα δημοσκοπικό δείγμα. Να σας αναφέρω δύο την και να ζητήσω το σχόλιο σας όνος αυτό. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήμερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει υπάρξει μία συζήτηση εν είδης κοτσέζικου τους που αφορά στις δημοσκοπήσεις τα exit polls καθώς επίσης και που έχουν αυτά είτε στο εκλογικό αποτέλεσμα είτε στο επικείμενο εκλογικό αποτέλεσμα της επόμενης Κυριακής. Σε χώρες όπως η Γαλλία έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια ένα διάλογος, αναφέρω φίνκελκροτ ενδεικτικά, περί του κατά πόσο οι δημοσκοπήσεις απεικονίζουν ή επηρεάζουν. Ε, τα περισσότερα μέσα μαζικής συνημέρωσης αναφέρονται σε ένα δημοψήφισμα σε εισαγωγικά αλλά δεν του βάζουν εισαγωγικά, το οποίο έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη εν σχέση με την ε, ΕΙΑ. Πώς ασχολιάζεται αυτό το δημιουργείο. Το πρώτο ως προς τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις ε, αρέχουν το 100% της ακρίβειας της γνώμης μιας κοινωνίας η οποία δημοσκοπείται εφόσον γίνεται με επιστημονικούς όρους. Ε, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και έχει επιβεβαιωθεί από την ίδια την επιστήμη και τις πρακτικές που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Αυτό που όμως αλλάζει είναι η αλλαγή, η μεταβολή των δεδομένων πάνω οποίο, στα οποία θα βασιστεί το δημοψήφισμα. Ε, το, συγγνώμη, η δημοσκόπηση. Με άλλα λόγια, ε, αν σήμερα ερωτηθεί ο πολίτη ε, τι θέλει για το νερό Η απάντηση που θα δώσει ο πολίτης θα είναι 100% αυτή την οποία θέλει ε, Εάν ερωτηθεί για το ποιον θέλει να τον κυβερνήσει από σήμερα και για τα προσεχή τέσσερα χρόνια Θα δώσει μια απάντηση σήμερα η οποία όμως σε πολύ λίγο διάστημα μπορεί να αλλάξει Διότι θα έχει διαψευστεί η δική του Άποψη για τα πράγματα, διότι ο πολιτικός δεν θα ελεγχθεί από εκεί και πέρα. Άρα θα μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα από αυτά που υποσχέθηκε. Ε, συνεπώς, η δημοσκόπηση πρέπει να ξέρουμε ότι απαντά εκείνη τη στιγμή και για το θέμα για το οποίο ερωτάται ο δημοσκοπούμενος. Εγώ έχω ε, βάλει το θέμα σε μια άλλη βάση, ε, ενσωματώνοντας την ανάγκη να εκφραστεί η βούληση της κοινωνίας μέσω ενός δημοσκοπικού δήμου που είτε στατικά είτε και online όπως λέμε ζωντανός θα μπορεί να συμμετέχει στις πολιτικές αποφάσεις η βούληση της κοινωνίας. Διότι κύριε Μπογδάνο όταν οι Αθηναίοι συγκεντρώνονταν στην πνίκα δεν συγκεντρώνονταν ούτε για να πίνουν καφέ ούτε για κανένα άλλο λόγο παρά μόνον γιατί ήταν ο μόνος τρόπος της φυσικής επικοινωνίας για να βγάλουν την βούλησή τους για να κυβερνήσουν ή για να εκφραστούν στην εποχή του όλων σε σχέση με τον κάτογο της πολιτικής εξουσίας γιατί υπήρχε σχέση εντολέα εντολοδόχου σήμερα που δεν υπάρχει αυτή η σχέση εντολέα εντολοδόχου που το πολιτικό σύστημα είναι, έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα βασικής θεμελιών της ολιγαρχίας δηλαδή δεν αναφέρεται στην κοινωνία ως σκοπό της πολιτικής ε, δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη στο κράτος δικαίου ο πολιτικός και δεν υπάρχει η κοινωνία ως πολιτική κατηγορία, ως Δήμος. Ε, αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν το τεράστιο πρόβλημα. Διότι δεν βρισκόμαστε στην παλιά εποχή που οι συσχετισμοί δυνάμεων ε, μπορούσαν να διασφαλίσουν μια ισορροπία μέσα στο κράτος. Τώρα ο ένας παράγον κυρίως της, ε, που διαμορφώνει τα πράγματα η οικονομία έχει γίνει παγκόσμιος και η πολιτική παραμένει στατικά εθνική, εσωτερική στο κράτος. Αν λοιπόν η κοινωνία είναι ιδιώτης και ο άλλος μπορεί να ελέγξει οικονομικά ή να εξαναγκάσει την πολιτική ηγεσία ή να την εξαγοράσει, σκεφτείτε ότι εάν κάποιος εξαγοράσει τον πρωθυπουργό, εξαγοράζει τη χώρα σήμερα. Ε, κύριε Καθηγητά, αυτό το οποίο μας μας περιγράφεται δεν προϋποθέτει μια οριμότητα ε, του κοινωνικού συνόλου. Ε, το μεγάλο επιχείρημα της ολιγαρχίας είναι ότι είναι ανώριμη η κοινωνία. Ο μεγάλη γράφιο... που δεν Αν... δημοκρατία και Κοιτάξτε, ε, αυτά περί περιμοκρατία και άλλα ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναλαμβάνονται Αχα. εάν θέλει κάποιο να φύγει από την πραγματικότητα την οποία ζει δηλαδή από την πολιτική αδυναμία της κοινωνίας που αφορά όλο τον κόσμο σήμερα και ιδίως τον δυτικό κόσμο θα πρέπει να αντιληφθεί πρώτα τι είναι το πολιτικό σύστημα και πώ θα αλλάξει η κατάσταση τελείως η εποχή των δρόμων και των διαδηλώσεων όλη η Ελλάδα να κατέβει στο Σύνταγμα θα γυρίσει στο σπίτι της και θα ακούσει ότι οι αποφάσεις είναι διαφορετικές από αυτές που επιθυμεί Α, ται, πείτε μου λοιπόν με ποιο δικαίωμα ένας που λέγεται πρωθυπουργός Υπουργός Ιώτη ε, ξέρει καλύτερα να αποφασίζει για το τι συμφέρει στην κοινωνία και δεν ξέρει η ίδια η κοινωνία. Ξέρετε που μας έχουν βάλει το μυαλό για να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε ικανοί. Μας έχουν ενσταλλάξει την αριστοκρατική αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς είναι ικανότατος και ξέρει τι πρέπει να γίνει αλλά να μην εντάσσετε μέσα στη μάζα γιατί εκεί οι άλλοι είναι κακοί. Ε, λοιπόν, είναι ψέμα και αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το έχει πει πρώτος ο Αριστοτέλης που έχει αποφανθεί ότι η γνώμη των πολλών δεν είναι το άθισμα της γνώμης των πολλών, είναι μια καινούργια και ανώτερη από του οποιοδήποτε ειδικού γνώμη. Ανεξαρτήτως αυτού όμω, ο λόγος ύπαρξης και της πολιτικής και της οικονομίας είναι η κοινωνία. Δεν νοείται πια στην εποχή μας η κοινωνία να είναι απούσα από τα πράγματα, να μην έχει γνώμη και να μπορεί... Ο ένας σε ένα αυστηρά προσωποπαγές σύστημα όπως είναι το σημερινό που μπορεί να λέγεται δήμαρχος, πρωθυπουργός ή ό,τι ε, και που κινδυνεύουμε ανα πάσα στιγμή είτε να εξαναγκαστεί, είτε να εκβιαστεί είτε να του έχουν ε, ε, σκελετούς πίσω και να τον εκβιάζουν και να τον εξαγοράζουν και αυτός να αποφασίζει για τις στίχες ενός ολόκληρου λαού. Δεν γίνεται αυτό. Να ξέρουμε όμως ένα πράγμα ότι δεν ενδιαφέρει να συγκεντρωθούμε, αλλά να αντλήσουμε τη γνώμη. Εάν η κοινωνία ενημερωθεί σωστά, σας διαβεβαιώ ότι θα αποφασίζει καλύτερα. Και θα σα το πω με άλλο τρόπο. Ε, έχω μελετήσει τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις, μιας δεκαετίας, εν δεκαετίας. Εάν ακολουθούνταν οι απόψεις που διατυπώνει η κοινωνία με τις δημοσκοπήσεις... Αντί για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, σήμερα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Γιατί κύριε Μορδάνο προσέξτε, εάν εσείς ή εγώ είμαστε απολύτως διεφθαρμένοι, έχουμε διορίσει τα παιδιά μας ε, στο δημόσιο με μέσον πολιτικό, ε, εάν κληθούμε, οι ίδιοι εμείς που παίξαμε με το σύστημα και τη διαφορά του, να λειτουργήσουμε ως συλλογικότητα, δεν θα πούμε ότι πρέπει τα παιδιά του κόσμου, δεν θα νομοθετήσουμε, επομένω υπό το πρίσμα του ρουσφ ή της διαφθοράς. Άλλη θα είναι η απόφασή μας. Διότι οι ίδιοι εμείς ως συλλογικότητα αποφασίζουμε διαφορετικά. Και να θέσω το ερώτημα ως εξής. Τι κάνει τους δημοσκόπους να ρωτάνε ποιον θέλουν, πόσα δόντια έχει ή πόσα σφραγίσματα έχει το δόντι του, τα δόντια του, του πολιτικού. Πόσο ωραίος ή άσχημος είναι και δεν θέτουν το ερώτημα που είναι προχρηματικό και αυτονόητο ποιο σύστημα θέλουν. Και μάλιστα σε μια εποχή που βλέπουμε ότι απορρίπτεται το πολιτικό σύστημα. Άκουγα σήμερα έναν περισπούδαστο ε, συνάδελφο να λέει ότι άλλαξε άρδυν το πολιτικό σύστημα από πριν την κρίση ή και πριν από δύο χρόνια. Το ερώτημα είναι μπορούμε ακόμα να μιλάμε με αυτούς τους όρους ότι το πολιτικό σύστημα είναι το κομματικό σύστημα, να ταυτίζουμε... Το πολιτικό σύστημα με τον διαμεσολαβητή του, που εν προκειμένω στην Ελλάδα είναι και υπέα, έχει υπέψει στο πολιτικό σύστημα και το έχει ιδιοποιηθεί. Τι νομίζει Δεν... το λεγόμενο δημοψήφισμα στον Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Καμία ουσιαστικά. Μια ηθική διάσταση. Αλλά προσέξτε κάτι. Το δημοψήφισμα ε, είναι μια άλλη εκδοχή του ιδίου μέσου που λέγονται εκλογέ. Απλώς δεν αναφέρεται σε επιλογή προσώπων, αλλά σε απόφαση για ένα συγκεκριμένο θέμα. Είναι ακριβώς μέτρο της ολιγαρχίας. <Ρα> δεν, δεν συγκροτεί Δήμο με την έννοια του σταθερού θεσμού της πολιτείας. Ε, γι' αυτό και το διακινούν με τόση ευλάβεια και θεωρούν ότι αυτό θα μας λύσει τα προβλήματα. Δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Τι θα πει να γίνονται δημοψηφίσματα μια φορά το χρόνο ή μια φορά στα πέντε χρόνια. Τι σημασία μπορεί να έχει αυτό. Σημασία έχει να υπάρχει η ανάσα της κοινωνίας... η θεσμική ανάσα της κοινωνίας καθημερινά... και οι δημοσκοπήσεις είναι ο ακριβής τρόπος γι' αυτό. Εδώ ακριβώς μπαίνει το μεγάλο πρόβλημα για την αυτοδιοίκηση. Καλά στο μεγάλο κράτος. Τι εμποδίζει να τεθεί η τοπική αυτοδιοίκηση... υπό τον έλεγχο της τοπικής κοινωνίας είναι πολύ κοντά στα πράγματα γιατί ο πολίτης της τοπικής κοινωνίας να μην μπορεί καθημερινά να ασκεί έλεγχο, να έχει ένομο συμφέρον όπως τα λέγαμε γιατί σήμερα ξέρετε εάν κάποιος εσείς ή εγώ απευθυνθούμε κάπου και πούμε ότι η πολιτική δεν διοικείται καλά ότι οι πάλι δεν προσφέρουν υπηρεσίες όπως πρέπει ε, ξέρετε τι απάντηση θα πάρουμε ότι αφού δεν εμπλέκεστε εσείς στην υπόθεση και δεν έχετε υποστεί βλάβη δεν έχετε ένομο συμφέρον τι είδου πολίτης είναι αυτός τι είδου πολίτης είναι με εντραμάνεστε αυτό είναι το πρόβλημα δεν υπάρχει σήμερα αυτό το οποίο θα ανάγκαζε τον πολιτικό από τον Δήμαρχο μέχρι τον Πρωθυπουργό να ασκεί πολιτική που να αναφέρεται στη συλλογικότητα στην κοινωνική συλλογικότητα γι' αυτό και έχουμε τα πελατειακά τα, τα θέματα της διαπλοκής της διαφθορές κλπ. Οι κοινωνίες που βασίζονται στους ήρωες και σε αυτούς που έχουν φιλότιμο και καλή θέληση χάνονται και, και πώς το λένε είναι, είναι αυτό που απολογιστικά θα λέγαμε κοινωνίες που έχουν παρετηθεί που τις οδηγούν έως ότου κρατάει η ιδεολογία τους και στη συνέχεια ό,τι έγινε με τους διαδόχους των μεγάλων ε, ηγετών που έγιναν οι μεγάλοι φορείς της διαφθοράς ε, μέσα στα πράγματα και της ιδιοποίησης της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε σήμερα. Ο καλικράτης δεν έχει εισφέρει τίποτε ως προς αυτό που θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να μπουν στα πράγματα και να καθοδηγήσουν ή να εξαναγκάσουν τις ηγεσίες να πολιτευτούν διαφορετικά. Προσέθεσε άπειρου συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους, ε, αντιδημάρχου ε, που δημιουργούν απλώς μια οχλαγωγία κομματοκρατούμενη αλλά αρνήθηκε να φτιάξει ένα σώμα πολιτών το οποίο θα προκύπτει και θα ελέγχει ή θα ε, ορίζει τα πολιτικά πράγματα για τις κατευθύνσεις της τοπικής περιοχής. Αυτό είναι που δημιουργεί την αποξένωση που δημιουργεί την αίσθηση τη ποδοσφαιροποίηση, ντέρμπι ακούμε, έγινε ντέρμπι λέει, έχει μεταφερθεί και βλέπουμε ότι ήδη και τα ντέρμπι του ποδοσφαίρου μπαίνουν στην πολιτική. Ωραία, να θυμίσω ότι ο μεγάλος ντέρμπι της χώρας μας πήρε αυτό το Ναι, δείτε όμως κάτι, για πρώτη φορά, <Κοίλια> και έχει σημασία να το συγκρατήσουμε αυτό, για πρώτη φορά όλοι αυτοί οι παράγοντες που χρησιμοποιούσαν το ποδόσφαιρο για να κάνουν δουλειές με το κράτο και άλλες επιρροέ, ε, για πρώτη φορά βγαίνουν μπροστά. Έχει σημασία. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει κενό πολιτικής στην Ελλάδα, κενό εξουσίας. Έρχονται να το καλύψουν απευθεία και δεν του χρειάζονται η ενδιάμεση πια. Σε αυτό το σύμπιο έχουμε φτάσει. Εξαρρήτηκα. Για όσους λοιπόν είχαμε μια αισιοδοξία όσοι και αν αυτή ήταν τα λόγια του κύριου Κοντογιώργη να μας φέρουν στα ίδια μας που βγαίνουν για τα χωριά. Να είμαστε αισιοδοξοι εφόσον ξέρουμε τι ζητάμε κύριε Δυστυχώ. Ε, βρισκόμαστε πάντα υπό το κράτος των δίλημάτων και δεν σκεφτόμαστε ότι στο τέλος τέλος είναι αδιάφορο όταν είναι στον άδει κανείς ποιος τον κυβερνάει. Σημασία έχει να υπερβούμε αυτή την πραγματικότητα της κομματοκρατίας, της ολιγαρχίας και να βγούμε μπροστά άρα να υπερβούμε τα προβλήματά μας τα οποία δεν τα συζητάει κανείς. Την αιτία της κρίσης την αιτία που κρατάει η κρίση τόσο πολύ στην Ελλάδα την αιτία της διαλύσης του κοινωνικού ιστού μιας κοινωνίας και της διαφυγής της στο εξωτερικό, κανείς δεν τη συζητάει αυτή τη στιγμή. Και όλοι δείχνουν το λάχτινο στην κοινωνία, αντί να αισθάνονται κατελάχιστον εντολοδόχοι και συνένοχοι βεβαίως για αυτή την πραγματικότητα που ζούμε. Κύριε, Ευχαριστώ και εγώ να είστε καλά και σε γεια σα.